Ευλογητός ο Θεός, ημών πάντα τενή και στου αιώνα των αιώνων. Δόξα η ο Θεός, Σίμων δόξα Σύ, βασιλέφ ουράνιοι επαράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον, εν και καθάρισον ημάς, από πάσης και λίδο και σώσον αγαθέτας ψυχάς να Αμήν. Καθίστε. Την προηγούμενη φορά θυμάστε, είχαμε αρχίσει να μελετούμε το 12ο στίχον του Πεντηγοστού Ψαλμού και μετά είχαμε κάποιο ατύχημα εδώ με τα ρεύματα και μείναμε στη μέση. Έτσι, να δούμε πώς θα τα μπαλώσουμε τώρα σήμερα και να συνεχίσουμε. Λέει λοιπόν εδώ στο 12ο στίχον Καρδίαν καθαράν χτίσωνε νεμί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εν της μου δηλαδή χτίσε μέσα μου καρδίαν καθαρή και να εγγενήσει, να τοποθετήσεις να εγκαινιάσεις μέσα στο βάθος του ίνε μου πνεύμα ευθύνητος πνεύμα ευθές και είχαμε πει ότι δεν είναι έτσι ω έτυχε που ο προφήτης Δαβίδ μιλά για την απόκτηση αυτήν του Αγίου Πνεύματος ως ένα χτίσμα έτσι λέει χτίσον καρδίαν καθαράν να χτίσεις μέσα μου καρδίαν καθαρή και είχαμε πει ότι όπως η διαδικασία του χτίσματος ενός σπιτιού ενός οικίματος υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή δηλαδή χτίζει κανείς αυτήν την καρδίαν καθαράν δεν έρχεται ω διαμαγεία ούτε ξαφνικά στον άνθρωπο. Αλλά είναι μια ολόκληρη πορεία, μια ολόκληρη διαδικασία. Είναι μια μια πέτρα που χτίζει κανείς το οικοδόμημα τη υπάρξεώ του. Και είναι μια ολόκληρη ζωή που χτίζει κανείς Αλλά αρχίζει το χτίσιμο, είπαμε, από το να έχει πρώτα απ' όλα τίτλων ιδιοκτησία, έτσι. Δηλαδή. Όταν πας να χτίσει ένα σπίτι, το πρώτο πράγμα που θα σου ζητήσουν είναι αν αυτός ο χώρος που θα χτίσει είναι δικός σου. Έτσι σου ζητάνε το τίτλο ιδιοκτησία. Είναι δικό σου αυτός ο χώρος. Αν είναι ξένος χώρος, δεν μπορείς να χτίσει. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συμβαίνει και στον άνθρωπο. Για να μπορέσει να χτίσει κανείς και να χτιστεί αυτή η καρδία ή καθαρά, πρέπει προηγουμένως να είναι απειλαγμένη από ξένες κατοχές πρέπει να φύγουν τα πάθη και η αμαρτία να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τις ξένες παρουσίες από την αμαρτία από τις ενέργειες του σαντανά από την δουλεία των παθών να καθαρίσει αυτός ο τόπος να είναι ιδιοκτησία του ανθρώπου να εξουσιάζει την ύπαρξή του άνθρωπου για να μπορέσει να χτίσει επίσης είπαμε ότι πρέπει να έχει και ένα σχέδιο πως χτίζει, τι θα χτίσει σε αυτόν τον χώρον και να έχει και έναν αρχιτέκτονα που θα κάνει το σχέδιο αυτό και θα επιβλέπει και το χτίσιμο και να προσέξει ότι, ώστε το χτίριο να έχει και γερά θεμέλια αλλά να έχει και γερά υλικά ο αρχιτέκτονας βέβαια είναι ο Θεός αλλά και ως εκπροσώπου του Θεού ο πνευματικός μας Πατέρας ο οποίος θα μας θέσει στην τροχιά αυτή της πνευματικής πορείας που θα δει στον κάθε ένα από εμά το χωράφι το οποίο έχει, θα δει τι δυνάμει έτσι. Όπω να πάμε να χτίσουμε ένα σπίτι, σε ρωτά ο αρχιτέκτονα, έχει μεγάλο νοικόπεδο ή μικρό, για να δει τι θα χτίσει. Μετά, έχει χρήματα να χτίσει. Πόσων λιρών σπίτι θε να χτίσει, Θέλει να χτίσει ένα σπίτι ενό εκατομμυρίου, Θέλει να χτίσει ένα σπιτάκι, ξέρω εγώ, δέκα χιλιάδων λιρών. Για να ξέρει εκείνο τι σπίτι θα κάνει και ο πνευματικός πατέρας βλέπει τον άλλον άνθρωπο τι δυνάμεις έχει έχει μεγάλες δυνάμεις έχει μικρές δυνάμεις έχει πρόθεση δυνατή έχει λιγότερη δυνατή πρόθεση ώστε να δώσει στον κάθε ένα τα ανάλογα πνευματικά αγωνίσματα εκείνα τα οποία θα του είναι απαραίτητα ώστε να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος πραγματικά να δώσει έτσι βαρύτητα στη πνευματική ζωή και να βάλει σωστές βάσεις να βάλει σωστό πρόγραμμα δεν ξεκινούμε την πνευματική μας ζωή αόριστα δεν μπορούμε να να λειτουργούμε αόριστα χωρίς ένα πρόγραμμα πρέπει να ξέρουμε στην Εκκλησία η αν Χριστός ζωή είναι ξεκάθαρη είναι καθορισμένη είναι όλα πούμε, τακτοποιημένα έχει μια πορεία η οποία είναι πορεία ε, ξεκάθαρη συστηματική, έχει μια μέθοδο η οποία παράγει το συγκεκριμένο έργο. Και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν πάνω σε γερά θεμέλια. Έτσι. Μια οικοδομή μεγάλη φαίνεται τεράστια, αλλά το πιο πολύ βάρο και το πιο πολύ σημασία δίνεται στα θεμέλια τα οποία δεν φαίνονται. Είναι στο βάθο τη γη, καλύπτονται. Ένα δεν βλέπει τα θεμέλια Δεν βλέπουμε τα θεμέλια αυτής της εκκλησίας Βλέπουμε μια ψηλή εκκλησία Αλλά αν βλέπαμε τι θεμέλια έχει κάτω Και τι ισχυρά υλικά χρειάστηκα Και πόσο βάθος έσκαψα για να είναι θεμελιός Θα καταλαβαίναμε τη σημασία Που έχει αυτό το πράγμα Άρα Στην πνευματική ζωή τα θεμέλια Τα οποία μπαίνουν μέσα στο βάθος Της υπάρξεώς μας Γίνονται πράγματι με εξκαφέ Μέσα στο μα γι' αυτό λέει πιο κάτω να εγκινήσεις εν εμή εν της Πνεύμα εφθές αυτό το πνεύμα το εφθές το αληθές, το πνεύμα του Άγιον το πνεύμα του Θεού είναι αυτό πάνω στο οποίο χτίζει ο άνθρωπος και μπαίνει μέσα στο βάθος του είναι του ανθρώπου μέσα στο βάθος της επάρξεώς του εν την του δεν μπορεί να είναι επιφανειακό δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι έτσι ξέρω εγώ ως έτυχε αλλά στο βάθος της υπάρξεως μας μέχρι εκεί που δεν έχει άλλον παρακάτω που είναι η πρώτη βάση η πρώτη κίνηση το πρώτον έδαφος εκεί μπαίνει το πνεύμα το ευθές του Θεού και πάνω σε εκεί πάνω σε αυτή την ενέργεια πάνω σε αυτή την πορεία αρχίζει ο άνθρωπος να χτίζει σιγά σιγά την καθαρά καρδία και τι είναι η καθαρά καρδία η καθαρή καρδιά είναι το, το ο σκοπός του, του αγώνος που κάμνομαι έτσι ό,τι κάμνομαι στην Εκκλησία τα κάμνομαι για να καθαρίσει η καρδία μας γιατί το είπε ο Χριστός είπε ότι αυτοί που θα δουν το Θεό είναι αυτοί που έχουν καθαρά καρδία μακάρι καθαρεί την καρδία ό,τι αυτοί των θεών όψονται το οπτικό όργανο του Θεού δεν είναι ο νους μας δεν είναι εξέργο τα μάτια μας δεν είναι οι πράξει μας είναι η καρδία μας τα λέμε καρδία στο Βαγγέλιο ή στους πατέρες δεν εννοούμε βέβαια αυτό το όργανο το οποίο χτυπάει εδώ και κάνουμε και μεταμόσχευση καρδίας ή παθαίνει εφράγματα και πράγματα και πάει στον γιατρό αλλά καρδία εννοούμε το κέντρο της υπάρξεός μας το κέντρο το όλων των ψυχοσωματικών μας δυνάμειων Έτσι, αυτό το κέντρο τη υπάρξεός μας λέγεται καρδία και ο Χριστός είπε ότι αυτή η καρδία είναι που ορά τον Θεό βλέπει τον Θεό και αυτή η καρδία είναι ο θρόνος του Αγίου Πνεύματος είναι ο τόπος στον οποίο έχει ως θρόνο το Πνεύμα του Άγιου του Θεού την καρδία του ανθρώπου αλλά ξέρουμε ότι από την πτώση αυτή, αυτός ο θρόνος αυτή η καρδία έχει, έχουν εισχωρήσει μέσα τη τα πάθηκε οι αμαρτίες και οι ενέργειες του σατανά και το λέει στο Ευαγγέλιο ότι εκ της καρδίας εξέρχονται βγαίνουν από την καρδιά μας σαν ένα, από ένα κάθαρτο δοχείο οι, οι κακίες, οι πονηρίες οι φόνοι, οι φθόνοι, οι μυχίε, οι ακαθαρσίες, οτιδήποτε δηλαδή αμαρτία και κακία υπάρχει βγαίνει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου και αυτή η καρδιά πρέπει να καθαρίσει και αρχίζει αυτή η πορεία έχουμε μέσα στην εκκλησία από τους πατέρες μέσα από την πύρα των Αγίων ξεκαθαρισμένα τρία στάδια έτσι της πορείας του ανθρώπου το πρώτο στάδιο το οποίο αρχίζει κανείς το εισαγωγικό στάδιο λέγεται καθαρσίς δηλαδή είναι το στάδιο στο οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να καθαρίζει τον εαυτό του από τα πάθη και την αμαρτία πιάνει τις εντολές του Θεού και λέει τι είναι αμαρτία έτσι τυπικά έτσι ας πούμε στεγνά ε, χωρίς να έχει ακόμα απόλυτη αίσθηση και γνώση το τι σημαίνει αμαρτία γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει εύκολο ο άνθρωπος για ποιο λόγο αυτό το πράγμα είναι αμαρτία βλέπετε μας ρωτούν πολλοί άνθρωποι γιατί αυτή η πράξη είναι αμαρτία που έγκυται η ουσία της αμαρτίας σε αυτή την πράξη αφού είναι μια πράξη που μου αρέσει αφού είναι μια πράξη που με εκφράζει αφού είναι μια πράξη, που με ξέρωγο με γεμίζει, ας πούμε. Γιατί είναι αμαρτία. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος, ο οποίος υπόκειται στην αμαρτία, την ουσία της αμαρτίας. Όπως δεν μπορεί να καταλάβει ένα ασθενής, την αιτία πολλές φορές και του λόγους για τους οποίους ο γιατρός του επιβάλλει μερικά πράγματα. Αλλά δέχεται την ιατρική αυτή συμβουλή, και την ιατρική, α πούμε, παιδαγωγία, παρόλο που δεσμεύει την ελευθερία του, λέει ο γιατρό μου είπε να μην τρώει αυτό, να μην τρώει το άλλο, να μην τρώει το άλλο, να μην τρώει άλλο. Ένα διαβητικό, παραδείγματο χάρη, μπορεί να έχει έλξει προ τα γλυκά, να τρώει γλυκά. Και να νομίζει ότι αφού μου αρέσουν και αφού τα έχω ανάγκη και αφού με ευχαριστούν, γιατί να είναι κακό. Ένα γιατρό όμω ξέρει ότι θα πεθάνει, θα καταστρέψει τον εαυτό του, εάν δεν σταματήσει αυτό το πράγμα και δεν πάει αντίθετα με αυτήν την επιθυμία του έτσι στην πνευματική ζωή έχουμε τις εντολές του Θεού οι εντολές του Θεού εδόθηκαν σε μας σαν φάρμακα αναιρετικά της κακίας και της αμαρτίας είναι αυτά τα αντικειμενικά οι αντικειμενικές οι αντικειμενικοί ορισμοί των πράξεων που μας λέγουν κοίταξε για να καταλάβεις τι είναι αμαρτία τι είναι αρρώσκα δηλαδή έρχεται ο Θεός συγκαταβαίνοντας τρόποντινά και πράγμα που δεν έπρεπε να το κάνει ο Θεό, γιατί μα προσβάλλει κατά κρύβια λέγοντά μα αυτά τα πράγματα, αλλά επειδή εμεί δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ο Θεό μα εντοπίζει την αμαρτία. Και σου λέει: Κοίταξε, μην κλέψει, μην πορνεύσει, μην μοιχεύσει, μην ψευδομαρτυρήσει, μην κάνει το ένα, μην κάνει το άλλο τίμα τον πατέρα σου, να αγαπάς τον Θεό, να αγαπάς τον αδελφού σου, να μην λέει το όνομα του Θεού ε, επιματείο κτλ. Για να μα επισημάνει ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι αμαρτίες είναι δηλητήρια είναι μικρόβια, είναι ασθένεια της υπάρξης σου και έρχεται ο άνθρωπος τώρα και λέει εντάξει αποδέχομαι τον κατάλογο αυτόν των ιατρικό και θέλω να αποτοξινοθώ θέλω να βρω τη θεραπεία και πιάνω τον κατάλογο αυτό και λέω τι λένε έντολε του Θεού να μην ψέματα, να μην πορνεύσεις να μην ξέρω εγώ, να μην κλέψεις, ωραία και αρχίζει να αγωνίζεται κανείς με δεδομένα τις εντολές του Θεού Αυτό ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος να αποβάλει από μέσα του την ενέργεια των κακών της αμαρτίας και βάσει των εντολών του Θεού λέγεται κάθαρσης αποβάλει από μέσα του την, την, το δηλητήριο της αμαρτίας αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο μια, έναν άδειασμα του ανθρώπου από την αμαρτία αλλά συμβαίνει το εξής όσο κανείς αδειάζει από την αμαρτία τότε αρχίζει να λειτουργεί φυσιολογικά πλέον ο πνευματικός οργανισμός α το πούμε έτσι όπως ένας άνθρωπος που ε, αποτοξινώνεται αρχίζει να λειτουργά βιολογικά σωστά ο οργανισμός του έτσι και ο ψυχικός μας κόσμος το είναι μας η καρδιά μα όταν αποβάλει την, το δηλητήριο της αμαρτίας αρχίζει να λειτουργεί πλέον φυσιολογικά ως αποτέλεσμα έχει ότι ενώ προηγουμένως ο νους μας ήταν υπόδουλος στην αμαρτία και ο νους μας ήταν εχμάλωτος στα νοήματα των παθών και της αμαρτίας και βλέπετε δεν καταλαβαίναμε λέμε, μα γιατί είναι αμαρτία, τι το κακό και τι πούμε το, το πράγμα είναι θέλημα Θεού ή μη θέλημα Θεού δεν καταλαβαίναμε είμαστε εκτός του Θεού, μακράν του Θεού και δεν εισανόμαστε τίποτα. Και το μυαλό μας ήταν ας πούμε ταυτισμένο και αποδεχόταν τις πράξεις μας. Όταν δουλέψει η κάθαρσή τότε έρχεται μέσα στον άνθρωπο αυτό που λέγεται φωτισμός. Δηλαδή ο νους του ανθρώπου αρχίζει να φωτίζεται πλέον και έχει σωστές κρίσεις. Δηλαδή αποκτά σωστή κρίση ότι κοίταξε αυτό το πράγμα είναι αμαρτία. Αυτό το πράγμα βλάπτει. Αυτό το πράγμα δεν ωφελεί τη σχέση μου με τον Θεό ανεξάρτητα εάν το κάνει ή όχι μπορεί να τον την πίεση να αισθάνεται τον πόλεμο να αισθάνεται ξέρω εγώ την, την φλόγα της αμαρτίας μέσα του αλλά ο νους του πλέον αρχίζει να φωτίζεται και να καθαρίζεται και να καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κατά Θεών. Δεν το δεν, δεν συμφέρει εάν ο άνθρωπος παραμείνει αγωνιζόμενος σε αυτή την κατάσταση μέσα στην εκκλησία μέσα στη χάρη των μυστηρίων μέσα στην προσευχή και στην μετάνοια τότε μέσα από την υπομονή των πειρασμό, των θλίψεων των δοκιμασιών μέσα από τους εκούσιους κόπους που κάνει κανένας νηστεία, αναγρυπνία, προσευχή και μέσα από τις ακούσιες επιφορές δηλαδή μέσα από αυτά που έρχονται στη ζωή μας χωρίς να το θέλουμε οι ασθένειε, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες οι διωγμοί, οι οι αδικίες που μεθα, όλα αυτά τα πράγματα έχουν σαν αποτέλεσμα ή αν τα αξιοποιεί πνευματικά ο άνθρωπος να ισχωρούν στο βάθος του είναι του και να γίνεται μια κάθαρση εκβαθέων καρδίας είναι γεγονός ότι η καρδιά του ανθρώπου καθαρίζει τελευταία πρώτα καθαρίζομαι εξωτερικά πάβομαι να επιτελούμε την αμαρτία φωτίζε το αλλά η καρδιά μας είναι ακόμα εχμάλωτη στην αμαρτία για να καθαρίσει η καρδιά και να ελευθερωθεί θέλει χρόνων και κόπον και ενέργεια χάριτος μόνο η χάρις μπορεί να καθαρίσει την καρδία του ανθρώπου ως αποτέλεσμα του αγώνος του, της υπομονής του της σχέσης του με τον Θεό μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και αρχίζει αυτή όλη η πνευματική κατάσταση που έχει, είναι σαν αποτέλεσμα της καθάρσεως, της καρδιά μας. Τότε ο άνθρωπος πράγματι γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και το Πνεύμα του Άγιου του Θεού μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ο, ο άνθρωπος γίνεται ναός του Θεού, γίνεται μέλος Χριστού και γίνεται κατοικητήριον όντω του Θεού. Τότε επαληθεύεται ο λόγος του Κυρίου που είπε ότι μακάρι η καθαρή καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται, τότε ο άνθρωπος αυτός βλέπει τον Θεό ζει μαζί με τον Θεό είναι Θεός και άνθρωπος ενωμένοι μέσα στην αγάπη αυτή τότε γίνεται αυτό που λέει το Χριστό στο Ευαγγέλιο πάλι, ότι αν με αγαπάτε θα τηρήσετε τι εντολές μου και ο τηρώντας μου εγώ και ο πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσουμε. Αυτός που τηρείς εντολές μου, σε αυτόν που τηρείς εντολέ μου, εγώ και ο πατέρας μου θα έρθουμε και θα παραμείνουμε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα παραμείνει μέσα στην καρδία του ανθρώπου αυτού ο Θεός, η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είμαστε όντως μέλη της Εκκλησίας και Χριστιανοί. Τότε αυτό το οποίο επήραμε στο βάπτισμά μας και ψάλλομεν όσοι Χριστών έβαπτήσετε Χριστών ενεδήσαστε αυτό πράγματι εφαρμόζεται και πραγματοποιείται σε αυτήν την κατάσταση άρα αυτή η προσευχή του προφήτου καρδίαν καθαράν χτίσον ενεμίο ο Θεός υπονοεί επειδή ξέρει ο προφήτης ήξερε αυτήν την πορεία όλη, υπονοεί αυτήν την, την αγωνιστικήν πορείαν του ανθρώπου και όλην αυτήν την κατάσταση η οποία γίνεται μέσα των άνθρωπον σιγά σιγά σιγά σιγά πέτρα με πέτρα χτίζει ο Θεός την καθαρά καρδία δι' υπομονείς πολλής μας το είπε ο Κύριος εντυπωμονή τη υπομονή ημών ψυχά τας ψυχάς ημών με την υπομονή σας βλέπετε μας είπε με άλλο πράγμα εν ημών. γιατί διότι η ζωή μας είναι μια πορεία μέσα σε αυτή την πορεία της ζωής μας Ανάλογα με την ηλικία μας Ανάλογα με τη θέση μας Ανάλογα με τον τρόπο μας Συναντούμε πειρασμούς θλίψεις, χαρές, επιτυχίες Αποτυχίες Άλλους πειράσμού έχει ένα παιδί νέο Στα 20 του χρόνια Άλλους πείρασμού έχει στα 30 του Άλλους στα 40 του, άλλους στα 80 του Άλλους ξέρω εγώ στα 90 του Έτσι Διαφορετικά σκέφτεται Όταν είναι νέο, Διαφορετικά σκέφτεται να γίνει όρημος διαφορετικά σκέφτονται ότι θα γίνει γέρος και άλλες περιπέτειες συναντάει κανείς στη μια ηλικία άλλε στην άλλη αλλά και στη μνηματική ηλικία ακόμα, είναι διαφορετικά Άλλους πειρασμούς έχει ένας αρχάριος μνηματικά άνθρωπος άλλους πειρασμούς έχει ένας μεσαίος πνευματική άνθρωπο και άλλου πειρασμούς έχει ένας τέλειος εγχριστούς άνθρωπο. άνθρωπος δηλαδή ο άνθρωπος στη ζωή του σε όποια κατάσταση είναι έχει να παλέσει με τις δικές του δοκιμασίες άλλος πως είναι όταν είσαι παιδί μιας οικογένειας άλλος πως όταν είσαι πατέρας μιας οικογένειας άλλος πως πειρασμούς έχεις όταν είσαι υπάλληλος σε μια δουλειά άλλος πως όταν είσαι διευθυντή σε μια δουλειά Έτσι, ο κάθε άνθρωπος εκεί που είναι έχει τι δοκιμασίες όμως η υπομονή έγκυται στο ότι εκεί που είσαι στην ώρα που είσαι στην ηλικία που έχεις στη θέση που έχεις στην πνευματική κατάσταση που είσαι αυτό που έχεις μπροστά σου αυτήν την ώρα πρέπει να το πάρεις να το βαπτίσεις μέσα στην Κολυμβήθρα του πνευματικού αγώνος αυτό που έχεις μπροστά σου τώρα τι είναι αυτό που έχει μπροστά σου αυτήν τη στιγμή Еπιγε το πρωί στη δουλειά σου Άνοιξε το κατάστημα σου και ήρθε ένα άνθρωπο και σε έβρισε. Είναι μια δοκιμασία. Πώ την αντιμετωπίσει, Θα τον βρίσει κι εσύ, έχασε την ευκαιρία. Έκαμε υπομονή, κέρδισε και αξιοποίησες την ευκαιρία αυτή. Ένα απλό γεγονό. Οδηγά στον δρόμο, έτσι, που συμβαίνουν τόσα γύρω μα. Και έρχεται ένα που σου κόβει τον δρόμο. Και σου έρχεται να τον βρει, να τον φτύσεις ξέρω εγώ, να τον μουτζώσει, να του πει οτιδήποτε. Εάν είσαι πνευματικός άνθρωπος και έχεις εγρήγορση πνευματική θα πιάσεις αυτή την ευκαιρία να την αξιοποιήσει πνευματικά Εάν το βρεις έχασες την ευκαιρία Εάν την αξιοποιήσει, εκέρδισες την ευκαιρία Δηλαδή από κάθε περιστατικό από το, το σύντροφο σου τον σύζυγό σου, τα παιδιά σου τον προϊστάμενο σου την πόλη που ζεις τον χρόνο που ζεις την ηλικία που έχεις οτιδήποτε Οτιδήποτε και όπουδήποτε και οποτεδήποτε, ο άνθρωπο μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει τα πάντα στην πνευματική του εργασία. Αυτό είναι που λέει ο Απόστολο. Τη αγαπόση των Θεών πάντα συνεργεί ει αγαθών. Δεν είναι ότι του πάνε όλα καλά. Όχι, δεν του πάνε καθόλου καλά. Τι στραβά τραβάκια ανάποδα του πάνε πολλέ φορέ. Τότε πώ συνεργούν ει αγαθών. Δεν είναι ότι πάνε καλά τα πράγματα. Είναι ότι οι, οι αγαπώντε των Θεών είναι έξυπνοι και ό,τι πράγμα πετάει πούμε, ο πειρασμό το πιάνουν το επιστρέφουν πίσω δεν αφήνουν τα βέλη του πονηρού τα να τον τρυπήσουν γι' αυτό λέει κάπου ο προφήτης Δαβίδα ότι, ότι μοιάζει ο άνθρωπος με αυτό που του πέταξε ένα τόξο ο διάβολος και το έπιασαν το τόξο και το έμπιξε στην καρδιά του διαβόλου αυτός είναι ο έξυπνο ο, ο έξυπνος αθλητής Βλέπετε, έρχεται α πούμε ο πειρασμό να σε πειράξει με οιονδήποτε τρόπο. Εάν είμαστε ενέξυπνοι και σοφοί και ξέρουμε τι κάνουμε στεκόμαστε και αρπάζουμε την ευκαιρία αυτή και την επιστρέφουμε πίσω και έτσι όχι μόνο δεν τραυματιζόμαστε, αλλά ωφελούμαστε από το γεγονό. Ακόμα, ξέρετε, μπορεί ο άνθρωπο να ωφεληθεί και από την πτώση του και από την αμαρτία του. Έπεσε στην αμαρτία. Έπεσε τι θα κάνεις. η αν μείνεις στην πτώση και απελπιστείς έχασες θέλεις να νικήσεις το γεγονός έγινε όταν να κάνει το έκαμες δεν ξεγίνεται τώρα πως θα τα μεταστρέψεις τα πράγματα πως θα γυρίσεις το βέλος έναντίο πιάστη μετάνοια πιάστη ταπείνωση ταπεινώθου και μετανόησε και τότε η μετάνοια και η σου δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψεις την πτώση προς τα πίσω. και αξιοποιείς πνευματικά και την πτώση σου ακόμα και πεις ορίστε αυτός είμαι ορίστε ταπεινώνω με, Διδάσκω με την οικία ανασθένεια μαθαίνω την, την, την ασθένεια τη φύσεως μου αυτός είμαι ο ταλέπορος ο δυστυχισμένος ο άθλιος ο ψεύτης ο οποίος δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου και στέκομαι μπροστά στο Θεόν και λέω σε παρακαλω τον αμαρτωλό αυτός πραγματικά ο οποίος όταν πέφτει, σηκώνεται και λέει στο Θεό «Σε παρακαλώ λυπήθουμε των αμαρτουλών, είδε την ταπείνωσή μου, την αμαρτία μου και τον κόπο μου και άφεσ πάσης αμαρτίας μου, αυτός είναι αθλητής. Είναι πράγματι αθλητής γενναίος. Εκείνος ο οποίος όταν πέσει τα, τα ρημάζει όλα και μένει κάτω ξαπλωμένος, δεν έμαθε ακόμα να πολεμά. λέει ο Αβάσις Αΐας ένα ωραίο λόγο που είναι πολύ σημαντικός λέει το εξής που σας είπα πολλές φορές λέει η δύναμη αυτών που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές η δύναμη αυτού του αθλητή δηλαδή που πολεμάει στην πνευματική ζωή ποια είναι δεν είναι να μην κάνουν αμαρτίες αυτό δεν μπορεί να γίνει ουδέποτε θα γίνομαι αναμάρτητη η αναμαρτησία δεν είναι στη φύση μας η αναμαρτησία είναι όσο Θεό εμείς, ό,τι και να κάνουμε, κάθε, φο... κάθε φορά θα είμαστε λυψοί. Άνθρωποι, αδύνατοι, εμπαθεί, αμαρτωλοί, ταλέπωροι. Άρα δεν είναι δυνατόν να γίνουμε αναμάρθωτοι. Ποια είναι η δύναμη, η δύναμη των θελών, το χτίζαστε τα σαρετά, άφτιε την. Είναι όταν πέσωση, μη μικρόψυχίσωση, αλλά πάλι να γερθώσει και να αγωνιστούν περισσότερο. Η δύναμη είναι λοιπόν ότι όταν θα πέσει κάτω να μην μείνει κάτω, να μην μικροψυχήσει και να πει Πάει, δεν είμαι για τίποτε. Να μείνω εδώ που είμαι. Είμαι τίποτα, α πούμε. Δεν είναι αυτό. Η δύναμη είναι να σηκωθεί πάνω, όπω κάποιο που τρέχει και έπεσε, ή αν μείνει εκεί που βρούμε, τα πάει. Να σηκωθεί, να ξεσκονιστεί δύο λεπτά και δρόμο. Πάλι να σηκωθεί να πάει. Εάν καθίσεις κάτω και κλαίει έχασες, χάνεις χρόνο χάνεις δύναμη, μη μένεις εκεί σήκου πάνω, ξεσκονήσου και τρέξε αυτή είναι η δύναμη των θελών των χτίστασης των σαρετάς να μην μικροψυχήσει ο άνθρωπος ε, λοιπόν κάθε περίσταση που έρχεται ακόμα και η περίσταση της αμαρτίας εάν είσαι έξυπνος αθλητής και γενναίος τότε μπορεί να την αξιοποιήσει. και ξέρετε ότι η πνευματική ζωή ο πνευματικός αγώνας δεν είναι μόνο θέμα δυνάμεως είναι και θέμα εξυπνάδας οι Άγιοι ήταν πολύ εξυπνοί άνθρωποι πανέξυπνοι, σοφοί δεν εξεγελάστηκαν από τίποτα ήταν πλούσιοι, είπαν καλά, είμαστε πλούσιοι. ωραία, θα αξιοποιήσω τον πλούτο μου πνευματικά πως θα πιάσω αυτόν τον πλούτο και θα τον μεταποιήσω η ζωή νιώνιο. Δεν αγανάχτησε να πει, «Ξέρεις, μα γιατί να είμαι πλούσιος, να γίνω φτωχός» Όχι, δέχθηκε τον γεγονός και αξιοποίησε τον πλούτον στην Βασιλεία του Θεού Ο άλλος είσαι δεν να πει, «Μα γιατί να είμαι φτωχός» Όχι, δέξου την πτωχία σου και αξιοποίησε την πνευματικά και ευχαρίσσε τον Θεό και δόξασε τον Θεό «Είσαι, ξέρω εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, είσαι δούλος, μην δεν έχει δούλος Αξιοποιείτε την δουλεία σου Έχεις σκληρόν δεσπότην, σκληρόν αυθέντη, σκληρόν Κύριον Μη σε μέλη του το πράγμα Αξιοποίησε την σκληρότητα του Κυρίου σου Η ζωή είναι αιώνιων Έχεις καλόν, και είναι χριστιανός και είναι αδελφός σου Μην αναπαυτείς εκεί αξιοποίησε τον αδελφό σου πνευματικά ώστε να, να τα μεταποιήσει τα πάντα Η ζωή είναι αιώνιον. Δηλαδή ο, ο άνθρωπος που αγωνίζεται είναι αυτός ο οποίος έχει τα μάτια του 400 δεν ξεγελιέται ούτε από τις ευκολίες ούτε από τις δυσκολίες ούτε από τη χαρά ούτε από τη θλίψη ούτε από την αρετήν ούτε από την αμαρτία δεν ξεγελιέται αλλά και αν είναι άρετος ταπεινώνεται και όταν πέφτει πάλι ταπεινώνεται τα πάντα τα μεταποιεί η σνευματική ενεργασία για να μπορέσει να περάσει δια δεξιών και δια διαδόξης και διαδοξία, διαδυσφημίας και διαφημία, να περάσει μέσα από όλα αυτά τα πράγματα να φτάσει εκεί που είναι ο του Χριστού του Θεού της καθαράς καρδίας άρα να μην διαρωτόμαστε ε, πολλές φορές λένε Μα, να κάνουμε εκείνο να κάνουμε το άλλο ή το άλλο δεν οφηλί, εδώ να μείνω ή να πάω αλλού και νομίζουμε ότι με τον αλλάζουμε τόπους και τρόπου και πράγματα ε, γίνεται ωφέλεια δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νοοτροπία πρέπει να αλλάξουμε. Να αλλάξεις τρόπο νοός, όχι τρόπο κατοικία. Τόπο είσαι έγγαμος. Δουλεύεις αυτή τη δουλειά. Μείνε εκεί που είσαι. Με τα δεδομένα που έχεις. Μάθε όμως ότι μπορείς να αξιοποιήσεις αυτό το οποίο έχεις στα χέρια σου τώρα. Να μην ζούμε με όνειρα. Να μην μα απατάω ο Με να μα προτείνει ονειρικέ λύσει. Λέει ο Άγιο Άννη Κλίμακο ότι ο Διάβολο λέει πηγαίνει στου ερημήτε και του μακαρίζει του κοινοβιάτε. Και λέει στο κοινόβιο είναι υπακοή, είναι αχτιμοσύνη, είναι αυτό ξέρω εγώ, είναι ο σου. Τι κάμνη, τίποτα. Μακαρίζει του κοινοβιάτε. Για να ξεσηκώσει τον ερημήτη, να πάει να γίνει κοινοβιάτη. Πάει στου κοινοβιάτε, μοναχού και λέει κοίταξε, εσύ τι κάμνετε εδώ, τρώντε πίνετε, όλα μια χαρά έχετε. Ενώ ο ερημίτης, μόνο, έρημο, με στην έρημο, προσεύχεται, αγωνίζεται, έχει περισσότερη κατάσταση πνευματική, μακαρίζει στου εκκοινοβιάτε του ερημήτε, ώστε να μην αφικιούνται, του μένουν, δεν σε ησυχία. Και η σοφία είναι κανεί να σταθεί και να κοιτάξει πού είναι τώρα. Έτσι, εδώ που είμαστε τώρα, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μα. Αυτά να μάθουμε να αξιοποιούμε εάν το καταλα... καταλαφέρομαι αυτό το πράγμα θα μας το πω το φελό που είναι πάντα από πάνω ό,τι κύματα και να γίνουν πάντα αυτός βγαίνει από πάνω δεν μπορεί να το βάλεις από κάτω και όταν έρχεται ο διάβολος να μας χτυπήσει να μας ρίξει στην αμαρτία να μας ρίξει στην απόγνωση να μας ρίξει σε οπουδήποτε ο άνθρωπος του Θεού ως έξυπνο, βγαίνει από πάνω και τα μεταλλεύεται κάποτε λέει σε έναν δίγημα του γεροντικού Πήγαινε ο διάβολο σε ένα ασκητή του λέει: Μπράβο, έγινε Άγιο. Είσαι Άγιο εσύ. Μα τόσα έργα κάνει, τόσε νηστείε, τόσε προσευχέ σου, αυτά έλεγε ο, ο ασκητή. Δεν κοιτά τα χάλια σου, δεν θυμάσαι τι αμαρτίε σου που επετέλεσε και λε τώρα για τι αγρυπνίε. Ο Θεό έλεγε: έκαμε έκανε τόσε αμαρτίε, είσαι, είσαι τόσο ταλέπωρο και εξαιτία των αμαρτίό σου κάνει αυτά τα πράγματα. Τα πίνωνε τον εαυτό του. Πήγαινε μετά ο διάβολο, του λέγει ότι Είσαι αμαρτωλός δεν πρόκειται εσύ να σωθεί. Καμε τόσε και είσαι και μούτρα και προσεύχεσαι. Είσαι για σωτηρία, εσύ, με τόσα πράγματα που κάνει, με τέτοιε σκέψει που έχει, με τέτοιε επιθυμίε που έχει, είσαι και μοναχό, είσαι χριστιανό, είσαι για σωτηρία. Και έλεγαν: Ναι, μπορεί να κάνω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ελπίζω στο έλεος του Θεού, ο οποίο έγινε για μέναν άνθρωπο και έδωσε το αίμα του το Πανάγιο και ελπίζω στο Θεό να με σώσει και εφανίστηκε μια φοροδιάβολο στο ορκισμένος του είπε τι να κάνουμε με σένα. δεν βρίσκουμε την άκρα σου πάμε να, σε να σου ρίξουμε στην υπερηφάνεια να ταπεινώνεσαι πάμε να σε ταπεινώσουμε βγαίνεις από πάνω με καλούς λογισμούς δεν έχεις άκραν ναι. εσύ διότι ήταν έξυπνο άνθρωπος ήξερε να πολεμά ήξερε να προσλαμβάνει τα γεγονότα γιαδήποτε γεγονότα είχε μπροστά του περιστάσεις οτιδήποτε και να το βαπτίζει μέσα σε αυτήν την πορεία που είχε για τον πνευματικό αγώνα και έτσι λοιπόν γίνεται αυτό το χτίσιμο μια μια πέτρα κάθε μέρα τοποθετεί ο άνθρωπος στο οικοδόμημα αυτό της καρδίας του της ψυχής του έτσι γίνεται το χτίσον εν εμή καθαράν και πνεύμα ευθές εγκαίνεσον της εγκάτης μου όταν χτίζει, είπαμε έτσι ανοίγει βάθος γης για τα θεμέλια πως ανοίγω με αυτήν την καρδιά λέει κάπου Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος σύντριψό μου την καρδία αν την Έτσι, είναι ένας βράχος η καρδιά μου ένας σκληρός βράχος και έλεγε του Θεού την αυτήν την καρδιά τη σκληρή την καρδιά πιάσει έναν κομπρεσέρ ένα, ένα, ένα βαρύδι μια από πάνω να σπάσει να συντριβεί αυτή η καρδία γιατί να συντριβεί Για να ανοίξει Να μπορέσει να μπει αυτό το πνεύμα το ευθές Μέσα στη βαθιά καρδία του ανθρώπου Πως γίνεται αυτό το πράγμα Ξέρετε Αυτό το πιο ισχυρό όπλο Είναι οι θλίψεις Οι θλίψει, Οι δοκιμασίες Ο πόνος Είναι αυτός που σπάζει την καρδιά του ανθρώπου Και οι Άγιοι Δεν εφοβούνταν τι θλίψεις δεν εφοβούνταν των πόνων, των κόπων. Έτσι, από μόνη τη, εκουσίως. Πήγαιναν και έκαναν πράγματα εκουσίως από μόνοι να κοπιάσουν, να θλιβούν, να, να στεναχωρηθούν. Βρήκα έναν φίλο μου στο Άγιο Νόρος τώρα που είχα πάει ένα φίλο μου ιερομόναχο, πολύ ενάρευτον και καλόν και προχωρημένο άνθρωπο πνευματικά. Του λέω πώς πάει? Πώς είσαι, είχα χρόνια να τον δω Πώς είσαι, λέει δόξα το Θεώ Είμαι πάρα πολύ καλά, έχω πάρα πολλές θλίψεις Πλήθος Αμέτρητο θλίψεων. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά Παράξενο πράγμα Να σου λέει δόξα ο Θεός, έχω πολλές θλίψεις Λέμε Λέ, δόξα σε ο Θεός, είμαι καλά Όταν πάνε καλά συνέθως εμείς Λοιπόν, αυτός που έβρεν ε, Την οδόν της ζωής ε, Κατάλαβεν ότι Μέσα σε θλίψεις ο άνθρωπος καλλιεργείται, όπως όταν πιάνεις ένα χωράφι αναγκαστικά πρέπει να βάλεις το άρωτρο να το καλλιεργήσει αν είχε στόμα το χωράφι θα έλεγε ότι πονεί το κάνει άνω που κάτω το κάνεις α πούμε το αλέθεις ή όταν ζυμώνεις ένα ψωμί ένα φαγητό πρέπει να το βάλεις στο φούρνο μια ώρα πούμε, στο φούρνο εάν εκείνο το ψωμί είχε στόμα και ζωή και μιλούσε θα φώναζε σας παρακαλώ βγάρτε με από το φούρνο ε, ναι, θα, θα το άρεσε μες το φούρνο θα λέγε βοήθεια βγάρτε με από εδώ μέσα πως είναι ώρα να πούμε κάηκα, εψήθηκα, έκρουσα που λέμε εμείς στον τόπο μας αλλά εμείς που θέλαμε να γίνει εύγευστο φαγητό και πρέπει να είναι καλό ας πούμε, χρήσιμο ξέρουμε ότι δεν θα ακούσουμε που φωνάζει μέσα το φούρνο θα το αφούσουμε μέσα το φούρνο να ψηθεί, να καταστηθεί να γίνει εύγευστον εις βρώσιν, καλών εις και ο καλός Θεός λοιπόν έχει κάτι καλούς φούρνους που μας βάλετε και εμάς μέσα και μας κλείτε και κάνει το κουμπίν εκείνο, πούμε, ξέρω, 45 λεπτά <χεχεχε> εμείς φωνάζουμε βοήθεια Θεέ μου έξω αέρα, νερό, δεν μπορούμε να άλλο αλλά ο Θεός δεν κοιτάει τι λέει το στόμα μας κοιτάει λέει η καρδιά μας Ξέρει ο Θεό ότι εν θλίψη επλατινάμε. Ξέρει ότι με στην θλίψη ο άνθρωπο καλλιεργείται. Μέσα στον πόνο, μέσα στην οδύνη, μέσα στην δοκιμασία ο άνθρωπο γίνεται πραγματικά τέλειο. Ανοίγει αυτή η καρδιά, σπάζει η καρδιά αυτή και μπαίνει στο βάθο αυτό το πνεύμα, το ευθέ, το οποίο είναι το θεμέλιο τη πνευματική ζωή τότε να μου πεις καλά λοιπόν τι θα γίνει αν δεν έχουμε θλίψεις έλεγα και εγώ κάποτε του γέροντά μου Μα, τι θα κάνω το Ευαγγέλιο λέει να αγαπάτε τους εχθρούς εμών, εγώ εχθρούς δεν έχω μου λέει κάμε υπομονή και να αποκτήσεις δόξα ασύ ο Θεός ε, μπορεί κανείς να πει ότι ξέρεις δεν έχω θλίψεις. ε να πούμε το ίδιο, την υπομονή και να έχουμε θλίψεις δεν υπάρχει άνθρωπο στον κόσμο χωρίς θλίψεις δυστυχώς η αξία είναι να μάθει να αξιοποιήσει την θλίψη τον πόνο οι Άγιοι όταν δεν είχαν θλίψεις έκαναν εκούσιες θλίψεις με τη θέληση τους πήγαιναμε στις ερήμους γιατί μες στις δεν μπορούν να πάσει κοντά σε κανένα σπίτι πήγαινα εκείνα να μόνοι τους να μην έχουν παρηγοριά από άνθρωπο δεν ήθελαν την ανθρώπινη παρηγορία γιατί για να σλιβούν και να αποφηθηθούν μόνο στον Θεό πήγαιναν εκάθοντα μέσα σε σπήλια μέσα σε, μαζί με τα ζώα τα άγρια, τα λιοντάρια πήγαιναν δεν δε, δε προνοούσαν τον εαυτό τους επίτηδες δεν ελάβαν πρόνοια του εαυτού τους γιατί, για να ξεφύγουν από, την ανθρώπι, από τα ανθρώπινα στηρίγματα να σλιβούν εκάθοντας σε τόπους άνυδρους μίλια ολόκληρα ήταν των νερών μέσα στην σε τόπους απαράκλητους τόπους σε δύσκολους τόπους για να έχουν θλίψεις εκούσιες θλίψεις για την αγάπη του Θεού για να σπάσει αυτή η καρδιά να καλλιεργηθεί να οριμάσει εμείς δεν έχουμε αυτή τη δύναμη τουλάχιστον όμως ας έχουμε υπομονή στις ακούσιες θλίψεις αυτές που να σε οποιαδήποτε στιγμή τη ζωής μας οποιαδήποτε στιγμή η πιο μικρή και η πιο μεγάλη, να φανούμε εκεί πιστοί να φανούμε εκεί συνετοί εργάτες της εγχριστός ζωής, να μεταποιήσουμε αυτήν την κατάσταση και να μπορέσει πραγματικά να ανακαλύψουμε ότι έχουμε ένα βάθος μέσα στο οποίο πρέπει να χτιστεί το πνεύμα το ευθές του Θεού και πάνω σε αυτό το πνεύμα να χτιστεί η καθαρά καρδία ως αποτέλεσμα της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος αυτή η καθαρή καρδία είπαμε ότι έρχεται σαν καρπός του αγώνος του ανθρώπου κάνει ο άνθρωπος ό,τι μπορεί αλλά δεν μπορεί να επιτελεστεί εάν ο Θεό δεν συνεργήσει γι' αυτό εις στην κάθαρση της καρδίας προϋποθέτηται μεγάλος αγώνας προσευχής έτσι να προσεύχει το άνθρωπος να μελετά τον λόγον του Θεού και να ζει μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας να γευθεί Αυτήν την χάρη του Θεού. Και αυτές αυτέ τι μέρε στο πνεύμα του Άγιον, την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος Γιατί? Γιατί είναι αυτόν το πνεύμα του Άγιον, το παράκλητον, το οποίο επιτελεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Η οποία δεν είναι αφηρημένη, δεν είναι αόριστη, είναι συγκεκριμένη. Είναι καθορισμένη, είναι συγκεκριμένη και έχει συγκεκριμένου καρπούς Έχει καρπού αυτό το πράγμα. Και τελειώνω με, α, με αυτήν την απλή πούμε, ε, εξέταση. Μπορεί ο καθένας να εξετάσει τον εαυτό του. Και να πει κανείς, θέλεις να δεις αν έχεις καρδία αν καθαρά. Είναι πολύ απλό πράγμα. Πιά τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Το λέει ο Χριστός. Από τους καρπούς θα καταλάβεις και το δέντρο. Θέλεις να δει ένα δέντρο αν είναι καλό, κόψε έναν καρπό φάτο, θα το θα Αν είναι εύγευστος, μυρωδάτος, όρημος, καλός, καλός εις όψιν και καλός εις βρώσιν, είναι και το δέντρο υγεία. Αν είναι άρρωστος ο καρπός, ξινός, παράξενος, μυρίζει, έχει σκουλίγια, ξέρω εγώ, κάτι δεν παίει καλά. Και το είπε ο, πνε... ο Απόστολος Παύλος. Αδερφή, λέει, ο καρπός του πνεύματος είναι τα εξής, μια κατάλογο, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία αγαθοσύνη, Χριστότης, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Κάσε αυτόν τον κατάλογο και κάμε μια ανεδοσκόπηση του για αυτού Υπάρχουν αυτά εάν υπάρχουν, τότε το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί μέσα σου. Εάν δεν υπάρχουν, τότε σημαίνει ότι δεν έχει καρπούς ακόμα το Πνεύμα το Άγιο. Σημαίνει ότι οι καρποί είναι άλλοι. Εάν μέσα στη ψυχή μας έχουμε σκότος, σύγχυση, ταραχή, απελπισία κακίαν, έχθραν, εκδίκηση, μίσος, φιλιδονίαν, φιλαργυρίαν, φιλαυτίαν, φιλοδοξίαν, εγωισμόν, όλα αυτά τα πράγματα, αυτά δεν είναι καρπί του Άγιου Πνεύματος. Άρα, ενεργεί μέσα μας ο παλαιός άνθρωπος, συντησπαθήμαση και τις επιθυμίες. Άρα, χρειάζεται λοιπόν μετάνοια. Χρειάζεται να μετανοήσουμε, να αγωνιστούμε, να πορευθούμε να αυτόν τον δρόμο χωρίς απελπισία απλώς θέλει ακόμα δουλειά θέλει κάθαρση θέλει καθάρισμα θέλει κλάδεμα, θέλει πότισμα θέλει περιποίηση αυτών αυτό το για να δώσει καρπούς γλυκής καρπούς της χάρητος του Αγίου Πνεύματος αυτό είναι το έργο μέσα στην Εκκλησία ό,τι κάνουμε μέσα στην Εκκλησία έχει ως αποτέλεσμα και ως σκοπό ακριβώ να καθαρίσει αυτή η ακάθαρτος καρδία και να γίνει να χτιστεί μέσα μας καρδία καθαρά όταν φτάσει εκεί ο άνθρωπος, τότε πράγματι είναι άνθρωπος. Τότε αγαπά πραγματικά, τότε χαίρεται πραγματικά τότε καταλαβαίνει τι μεγάλο πράγμα είναι, ότι είναι άνθρωπος ότι είναι παιδί του Θεού, ότι είναι βασιλιάς της χτίσεως το καταλαβαίνει τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει χαρά τι σημαίνει ειρήνη, τι σημαίνει άλλος άνθρωπος τι σημαίνει χτίσεις και δημιουργία και προπάντων καταλαβαίνει εμπειρικά πλέον τι σημαίνει Θεός Πατέρας καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό που ο Χριστός μας είπε όταν προσεύχεστε να λέτε Πάτερ μόνο ο τη ουρανής Πατέρα μας που είσαι στον ουρανό αλλά για να το πει κανεί αυτό πρέπει να φτάσεις στην κατάσταση εκείνη που να είναι πράγματι τέκνο Θεού, να είναι παιδί του Θεού μόνο ένα αληθινό παιδί μπορεί να πει στον άλλον ότι είσαι πατέρας μου ως που δεν είναι αληθινό παιδί τότε δεν μπορεί να είναι πραγματικά ο Θεός να εσάνεται μάλλον το Θεό σαν πραγματικό πατέρα του τα θα έρθει η ώρα που θα τον εσανθεί τότε θα καταλάβει ότι είχε έναν πλούσιο πατέρα που είναι κληρονόμος ο ίδιος ο άνθρωπος της μεγάλη αυτή ευλογία και του μεγάλου πλούτου του Θεού πατέρα του εύχομαι λοιπόν αυτή η χάρη του Θεού Παναγίου Πνεύματος να είναι σε μας πλούσια και να μας δώσει αυτή την αίσθηση τη βασιλεία του Θεού επειδή τελείωσε ο χρόνος ε, εμείς είμαστε εδώ πάλι την επόμενη φορά υπάρχει σκέψη να σταματήσουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από τις ομιλίες μας για να μην σας μέσα στη ζέστη και να έχουμε μια δυνατότητα να ξεκουραστεί και λίγο το μυαλό μα από τα πολλά τα λόγια που λέμε αλλά την άλλη φορά θα δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα, θα το ξαναμιλήσουμε να κάνουμε την προσευχή μας και σιγά σιγά να βγούμε προς τα έξω για να γίνει η επόμενη ακολουθία στην εκκλησία ήσυχα και αθόρυβα τι είπατε, τι είπατε? η επόμενη φορά είναι σε 15 μέρες την ίδια ώρα, την ίδια μέρα τι είπατε Ναι την επόμενη Τετάρτη Όχι σε 15 μέρες Την ερχομένη Τετάρτη Θα έρθει εδώ Την η ώρα 11 το πρωί Ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Με άλλους Μητροπολίτες Και κληρικούς από τη Γεωργία Η ώρα 11 το πρωί Όσοι έχετε την ευκαιρία Ελάτε εδώ να αποδεχθούμε τον Πατριάρχη να πάρει την ευλογία του Και την ευχή του Και στην Κύπρο έρχεται αύριο ο Πρωτά Θεός. Στην Λεμεσό θα μας επισκεφθεί στις 13 την ερχόμενη Τετάρτη. 11 η ώρα το πρωί εδώ στη Μητρόπολη. Χριστέ το φω του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημά το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, Πρεσβείες της Παναχράντου Σου Μητρός και πάντου Σου τον Αγίον Αμήν. Διε των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέω Θεό Θεός, ελέησουν ημάς αμήν. Καλό βράδυ σε όλους, εγώ δεν θα μπορέσω να σας δω μετά γιατί πρέπει να φύγω κατευθεία. Καλή αντάμωση στις 15 μέρες.